Στίχε 67 έως 80 η οδή του Ζαχαρίου. 67. Και ο Ζαχαρίας ο πατέρας του επληρώθη με πνεύμα Άγιον και προφήτευσε για την έλευση του μεσίου και για την αποστολή του παιδίου και είπε 68. Α είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Κύριος τον οποίον μόνοι από όλα τα έθνη εγνώρισαν και λάτρευσαν οι Ισραηλίτε και δι' αυτό ο καλείται ειδικός τον Θεός ασυνεδοξασμένος, διότι επεσκέφθη το λαό του και συνετέλεσε την απελευθέρωση του λαού του εκ των ορατών και αοράτων εχθρών. 69. Και χάρη μόνη βδόκησε να γεννηθεί στην οικογένεια του Δαβίδ, του δούλου του, ισχυρά και καταγόνιστος δύναμη που μας σώζει, δηλαδή ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. 70. Και ήγυρε ο Θεό το κέρα τούτο τη σωτηρία, σύμφωνα με εκείνα που είπε, και υπεσχέθη για του στόματο και τη ομοφώνου προκηρύξεω των Αγίων, δηλαδή των προφυτών, που ει κάθε εποχήν από χρόνων παλαιοτάτων ανεφάνισαν. 71. Ούτω επιτυγχάνομαι ενδιαυτού την σωτηρία από του ορατού και ωράτου εχθρού μα και από την εξουσία και δύναμη όλων εκείνων που μα μισούν. 72. Αλλά επιπλέον ανέστησε ναυτό ο Θεός και διαναλεήσει τους πατέρας μας που περιμένουν το λυτρωτήν και ελευθερωτήν τον Ιστονάδη και διαναενθυμηθεί και εκτελέσει την Αγίαν Διαθήκην Του. 73. Την ένορκον δηλαδή υπόσχεσιν και βεβαίωσιν την οποία έκαμεν εις πατέρα μας Αβράαμ. 74. Το περιεχόμενο δέτης εν ενόρκου αυτής βεβαιώσεω ή το να μα δώσει και μα αξιώσει ο Θεό να τον λατρεύουμε χωρί φόβων αφού ελευθερωθούμενα από του εχθρού μα που μα εμπόδιζαν να προσκυνάμε τον αληθινό Θεών 75. Να τον λατρεύουμε δε συνεχώ και όλα στα σημαίρα τη ζωή μα με ευσεβή εσωτερική διάθεση και με εξωτερικών βίων ενάρετων, όχι υποκριτικών και δια τα μάτια των ανθρώπων αλληλικρινή και πραγματικών και νόπιον του Θεού Αρεστών. 76. Και εσύ παιδίον θα αναδειχθεί και θα αναγνωριστείς προφήτης του υψής του Θεού διότι θα προπορευτείς εμπρό από τον ενανθρωπίσατα Κύριον για να ετοιμάσεις τους δρόμους δια τον οποίο ο Κύριος θα πλησιάσει προσωτηρίαν ένα έκαστον από τους ανθρώπους. 77. Η προετοιμασία δε αυτή θα συνίσταται εις τον αγνωστοποίησης των λαών του Θεού Δια του κηρύγματός σου Τον ελθόντα στον τον κόσμο σωτήρα Και την σωτηρία την οποία έφερεν Η σωτηρία δε αυτή Δεν συνίσταται εις εθνικά και πολιτικάς επιτυχίας και απελευθερώσεις Αλλά την άφεση των αμαρτιών του λαού 78 Και παρέχεται ουχί τα ειδικά μα ενάρετα έργα Αλλά διε τα γεμάτα έλεος και συμπάθιαν σπλάχνα του Θεού μας Ένεκα δέτσι ευσπλαχνία του Θεού μα επεσκέφθη εξ ουρανού λαμπρά και θεία Ανατολή, ο εξ ουρανού καταβά ήλιο τη Δικαιοσύνη Χριστό. 79. Και ήλθεν η ουράνιο σε αυτή Ανατολή για να φωτίσει εκείνου που κάθινται σαν κρατημένοι και απελπισμένοι στο σκότο τη πλάνη και τη Ασεβία και στην σκιά τη Αμαρτία και του θανάτου, και να ενδυναμώσει τη θέλησή μα που ένεκα τη Αμαρτία εξιστένησε ώστε η ενγέννη ζωή μας να εμφισταθερώσει τον ίσιον δρόμον που οδηγεί ασφαλώς εις την κατά και την αιωνίαν σωτηρίαν. 80. Το δε παιδίον εμεγάλωνε σωματικός και ισχυροποιούν το ηθικό σε πνευματικέ του δυνάμεις υπό τον φωτισμόν και την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος και έμενε στα τα ζών μακράν των θορύβων του κόσμου μέχρι της ημέρας που είχε οριστεί από την θείαν πρόνιαν, για την φανέρωση και ανάδειξή του ως προφήτου και απεσταλμένου του Θεού εις των Ισραηλιτικόν λαών.